Υπάρχει στη ΔΕΗ. τώρα και εσύ. Ε, είσαι μας το πρόβλημα, ρε, σύ Αποστολίων. Ξέρει ο ΔΕΗ Τζής τώρα. Ξέρεις με την κριτήρια μπήκε εκεί μέσα. Ξέρει να χρησιμοποιεί και μηχάνημα P.O.Ο.Τ.Σ.Ο.S. Ξέρει να χρησιμοποιεί. Τις άκρες του. Χρησιμοποίησαμε κόκκος, τα οποίον αυτά τα κόκκος θα μας πληρώνουν 8% κάθε χρόνο. Ναι. Κόκο, τι κάνεις. Για τους πα Δεν ήξερα την λεφό του τραγουδέ, αλλά τέλο πάντων. Μετά τα κούκου του κούλι έχουμε και τα κόκκινο του ξεκαλώ Τα Κακόκω, ναι. Παλιά Φυσ... το τρώμε δημιουργιακά. Τώρα τα τρώμε πώ να το πω ευγενικά. Ο πιστήο. <χωρειά> <χωρειά> <χωρειά> <χωρειά> Η συνθήκη σε εγγύη περνάει δύσκολε ώρε από στόλη. Θα είπα οραμό που θέλει. Είμαι να σκάσω σκάσο. Ναι, ναι 10 μέρε προθεσμένο. <χωρειά> τι θα πάθουμε μετά, τι θα μα συμβεί. Τι μα περιμένει. Ο κινέζο. Θα πατήσει το κουμπί σε 10 μέρε ξέρω εγώ. Θα έθουν τα ούφο. Όχι, τα ούφω να μα καταλάβει ο Μπάμμα. Τώρα στα τελειώματα τη θητία του. Ξέρω Ό,τι και να γίνει Καλύτερο από αυτό που είπα θα είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει, πώς να το πω, πρόεδρος των ΗΠΑ Πολιτειών Ευρώπης, καλύτερο είναι για να καταλάβεις σε τι χαλή έχει φτάσει. Το PSI θα προσκυνήσουν, θα καταθέσουν Στέφανο, Δάφνηνο. Θα ζητήσουν συγγνώμη, θα πλύνουν το στόμα του. Είμαι ο Υπουργό Οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέο. Ο Τούρκο έπρεπε να είναι ισόβια και λέει ότι έκανε οικονομία και τα κερατά τα τραγιά. Ότι του χρωστάμε, του χρωστάμε. Δεν ξέρω ποιο εννοεί βέβαια με αυτό το όνομα, αλλά τέλο πάνω καταλαβαίνω. Ναι. Ότι του χρωστάμε, όχι Αδριάντα, όχι Στεφάνη Δάφνηνο. Και λίγα λέει, το χέρι το έχει βγάλει ανάμεσα από το σακάκι ή κυκλοφορεί ακόμα σαν Ελαυτά. Για χαρά. Λάθο κάνουν οι η ευρώτα. Σύλακα. Λάθο σοβαρό που δεν του ξευρακώνουν όλου του βουλευτέ αυτού και τι βουλευτή. Εκεί εάν... θα καταλαβαίνουμε το κόμπεξο όλα. Θα φαινόταν η μικροφαλίασή του, θα καταλαβαίνουμε το τσάκ μικρόπουλο, γι' αυτό γίνονται όλα. Ελεγωγέ, ε. Λε να είναι αυτό. Ε Ετί είναι, ανταλαμβάνει ότι υπάρχει μεγάλο. Σε ξέρω εγώ, ξέρω εγώ. Οι βουλευτή να σα αφήσουν χωρί φωστάνια και του βουλευτέ χωρί παντελώνια γιατί τα ετοιμάζουν ή να τα ψηφίσουν όλα. Θα τα περάσουν ρωτήματα. Στρομένε τρέπεσ. Κι εγώ στο μυαλόγω τέτοια έχω. Όσο σκέφτομαι εκείνη ¡Vela ¿Sí? ya! ¡Vela ya, ya! Ναι. Δεν είχα την να κάνω και πάω να σου πάρω τηλέφωνο. Καλά κάνει ρε φίλε. Ενώ τι άλλε μέρε είχε τι να κάνει. Απλά δεν πει τηλέφωνο, πε το καθαρά. Όλα καλά. καλά. Να σου πάρω τηλέφωνο. Ωπα, αποστόληση. Καλά εντάξει, θε μαλλιά. Ναι, ναι, αποστόληση. Δουλεύω γύρω στι 14 ώρε τη μέρα. Και πληρώνω κιόλα. Ναι, θράσο. Καλά, ναι, θράσο, μεγάλο. Γάλλο όμω. Τα αφεντικό καλό είναι, ε, εντάξει, μα γαμπάει λιγάκι. Καλά, μετά κακό θα ήταν στη φυλακή. Γιατί οι κακοί ε, είναι στη φυλακή, μάλλον. Ή τέλο πάρουν για λίγο καιρό είναι στη φυλακή και άμα δεν γίνει η δίκη αποφυ Έλα ρε λέγε. Τι να πω σε βαριέμαι είσαι Αυτό είναι άλλο θέμα, μην μπλέκουμε τα θέματα. Σε μια γκόμενα δεν είχες τα τέρυχα όμως να το πει, Σε βαριέμαι παράταμε. Το έχεις oh, όχι. Oh, σε μένα oh, κάνει το μάγκα. Είναι μάγκα. Άντε δεν καλή συνέχεια. Yeah.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 Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ε, κάνε. Επειδή ο Σίριζα βγήκε πουλώντα ελπίδα. Τελικά η ελπίδα δεν πήγε καλά, η λεπίδα ξεπούλησε όμω η λεπίδα. Ναι, η λεπίδα πουλάει έτσι κι αλλιώ. Αλλά θέλω να θυμίσω στου Σίριζεου ότι ο Γιωργάκη κατάφερε και έκανε το Πασόκ μηδέν, πουλώντα ελπίδα. Το ίδιο θα πω και τι. Κάνουν το λαγό του συστήματο βέβαια, αλλά εντάξει, το ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω που βρίσκει κοινά του Πασόκ με το Σίριζα. Δεν καταλαβαίνω. Oh, Τοντάφτιση oh, που oh, oh. βλέπει. Oh. Ο Σαμάρα δεν είχαμε και πολλέ ελπίδε, γι' αυτό ίσω να επ Και κάτι άλλο επιπλέει, αλλά δεν θέλω να τα βάλω στο στόμα μου με σε μεριάτικα. Κάποιοι τρώνε. Δε θεώρητο έγινε, ρε παιδάκι μου. Ακού να δει, τι διαφορέ έχεις με του τεντυβόηδε. Μάλλον ζηλεύουν το πνεύμα σου και την ετοιμολογία σου. Ποιοι είναι οι Ξέρω κι εγώ. Α! Λε τον το χοντρό που αντικαθιστά τον Χατζη Νικολάου όταν λείπει, δε τον εξοφύλα δε... ρούχα, που δε... έχει και μαζί του αυτό το καημένο το παιδί, τον Άκη τον Παυλόπουλο. Χοντρό είναι αυτό. Όχι, ο Άκη, ο άλλο. το πνεύμα σου ε, τώρα του λείπει του καθενό.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 Είναι και αυτό έμεσα. Από τα παραδείγματα βέβαια που ξέρουμε από την ιστορία. Οπότε στην τελικά κάνουμε ένα τέτοιο πολίτευμα να δούμε μήπω ταιριάζει αυτό, έτσι. Ή οποιοδήποτε άλλο απολυταρχικό, ή οποιοδήποτε άλλο απολυταρχικό, μια που η δημοκρατία δεν μα έχει βγει. Ε, εντάξει, ξέρει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που λε, αλλά οκ, okay, εντάξει. Ε, ναι, λέω μια άλλη άποψη. Ναι, ναι, μάει... να την πει την άλλη άποψη. <σπάει> πάντα υπάρχει ένα πρόθυμο που θα πει την άλλη άποψη να προλυάνει την κατάσταση. Ευχαριστώ, γεια!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 Στα σχεδόν 100 χρόνια τη ιστορία του, και τον Κουκέ πια σε τον τσάκω σε κάνα τυχερό παιχνίδι του μερισανίδη. Πιστεύω να έργα μου το... ότι ίσω έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάει ο Λαϊμίκο, ο κοσμάκη κοινό, και να αρχίσουν να κοιτάνει την αριστερή την πραγματική αριστερά, όπω το Λαγό. Χινούσα δεν έχουμε πραγματικά αριστερά εδώ καιρό. Μην με ταράζει. Η άλλη αριστερά, αυτή που είναι μέσα στα εισαγωγικά του τσίπρα. Η εψόδομα αυτή μου αρέσει, η άλλη αριστερά. Έτσι, μπράβο. η άλλη αριστερά του τσίπρα που δεν έχει καθόλου τσίπα, η προσωπική μου γνώμη. Μόνο, για... μόνο προσωπική σου. Όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι έχει. Εδώ, α πούμε, στην Ελλάδα έρχονται οι πελάτε και λέει: Βάου, εγώ που τη σώτησα, αυτό το λεωρετάνε τι έγινε, τον ψήφισα λέει. Σκάσε τώρα, βούλο το και μιλά καθόλου. Αλλά έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Αν βάλουμε ποιου ψηφίσανε, οι Σύριοι θα πρέπει να σκάσουν, να βουλώσουν να μην μιλάνε καθόλου. Πώ ψήφισαν, Πασόκ, Πώ στη Δημοκρατία δεν μα μένει λαό για να κάνουμε κάτι άλλο.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 Ο δε χριστιανό αφορίζεται. Τα άνημα, τη μεταφίεση. Εσεί δεν το γνωρίζετε αυτό ω χριστιανό, Ναι, τέλο πάντων. Και τι τώρα, θα μα αφορίζει να αφοριστούμε. Να αφοριστούμε για το CD. Τι. Εκεί φτάσανε οι ιερεί. Εγώ είμαι χριστιανή. Δεν έχω... Β, δεν από πάντου φαίνεται. Ξεχυλίζει. Μάλλον αυτό που σα είπα δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε το άνημα. Του σατανάει η real news, δηλαδή με λίγα λόγια. Του σατανά είναι η μεταφίεση. αλλά ποιο το δίνει η real news. Εμεί το διαφημίζουμε, του σαρανάει όλοι. Άμα το γνωρίζετε συλληδητά. Κοιτάξτε, υποψιάζουμε ότι υπάρχει δάκτυλο. Το γνωρίζουν κάποιοι. Συνδεδετικά που είναι του Αντιχρήστου. Εγώ είμαι πιστό Χριστιανόπουλο, δεν ξέρω. Αλλά κάποιοι φαντάζομαι είναι του και μα παγίδευσαν. Θα μου πείτε, μου, να έναν ιερή, αν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Τίποτα Όχι, θα το ρωτήσω. Οι ιερεί να ασχολούνται με κάτι άλλο. Να βοηθήσουν κατά προσφυγόπουλο, χαιστήκανε. Τι είναι τα animal patties, του μοιάζει να φορήσουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μα δεν γίνεται το ένα για να πάμε στο άλλο. Πολλή αγάπη και πολλέ ελευθερίε δίνει αυτή η Εκκλησία. Απορώ γιατί δεν τραβάει κόσμο. Αφήστε αυτό τώρα που λέτε. Γεια σα περαστικά. Όχι κάτι άλλο, εσά περαστικά.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 Απλά όταν ήρθαν οι πρόσφυγε εδώ πέρα, κανένα Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο πατριώτη δεν του άνοιξε το σπίτι του. Του κλέβανε, του σκοτώνανε. Στο Ισέρε είχε δώσει εντολή ο χωροφυλακή να πυροβολούν και να κάψουν του καταβλισμού ομοντίων. Τα κτίματα που είχαν πάρει με την ανταλλαγή πληθυσμών που δικαιούντουσαν οι πόντιοι, τα είχαν πάρει ελληναράδε και δεν του τα δίνανε πίσω. Μία μικρασιά είχε ζητήσει νερό, ψυχίο και τη είπε πέντε φράγκα το ποτήρι. Και ό,τι έγινε η ατζέντα στο προσφυγικό στην Ελλάδα τώρα. Με του Σύριου, αλλάξα του Μικρασιάτε. Πόσο ξένα μου φαίνονται αυτά που λε τώρα, Πειρά... Καμία σχέση no. με τα σημερινά. Για θυμίσω όμω όλοι, όταν προήλθαν οι πρώτοι Σύριοι, όλοι είχαν την ατζέντα του Χίου. Έρχονται να μα πνίξουν οι λαθρέοι. Και οι Μικρασιάτε χυπώντιοι σηκώσανε πολύ ψηλά. Όχι Χίο είναι μπροστά, εσύ το λέει τρελό. Και κάτι τελευταίο τώρα για να σε πειράξω: Δεν μπορώ να καταλάβω πώ μια πόλη που είναι συνώνυμα με του Βαβαρού, με το φασισμό, με το φουντούλι, έχει βγάλει δύο τεράστιε μορφέ σαν και τον Κλέωνα. Άντε για με κακή αυτό. Στον Πειραιά, τα περίπτερα, στους πρόσφυγε, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ό, δηλαδή εννοείς και ένα νεράκι κάνει 5 ευρώ. Ό,τι πάρει. Εντάξει, πώ θα εκτιμήσεις όμως ο πρόσφυγας που θα έρθει, πώ θα εκτιμήσεις το μέρος που ήρθε. Ευρώπη ήθελε, συγγνώμη. Και εγώ αν πάω έξω, ας πούμε, πέρισε ένα μπουκαλάκι νερό στη Γαλλία, 2,5-3 ευρώ. Και Βέβαια 5 δεν φτάνει, πέρα. αλλά τέλος πάντων. Σε αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε κλειστά σύνορα, είμαστε εκτό Σέγγεν. Τι άλλο είμαστε εκτό Εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικά. Εκτό ευρώ, δηλαδή πρακτικά εκτό ευρώ, δεν υπάρχει καν ευρώ. Εκτό δεν είμαστε έτσι κι αλλιώ. Είμαστε εντό Σέγγεν. Δηλαδή και που είμαστε εντό Σέγγεν, ότι τι. Ότι είμαστε ένα ταξίδι όλη την ώρα. Ποιο κοτάει να φύγει. Αυτό που θα φύγει δεν σκοπεύει να γυρίσει. Αλλιώ δεν φεύγει κανεί. Είμαστε πάντω η γενιά Φράγκου-α-φράγκου, ανέργου-ανέργου και κορόιδου-κορόιδου. Εδώ στην Κρήτη ο Αλιέξη. Ο Αλιέξη ξέρει. προσωπικά Προσωπικά αυτά τα αρχηγά που θα σου πω τα χρησιμοποιώ εδώ ευρέω στο Ηράκλειο. Ο Αλιέξη είναι γάμα ταυτή. Για τον Μπέλκο. Μάνε! Είσαι τεράστιο, Δρευμούργη! Είσαι τεράστιο, Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που νομίζει ότι τα λένε μόνο στην Κρήτη αυτά. Ένα, βαθμό. Στην Κρήτη ναι, ναι, τα λέμε όλοι να πούμε έτσι. Μόνο στην Κρήτη, ναι. ναι γιατί η Κρήτη είναι όλη η Ελλάδα, ξέρω. Υυτήρι το προϊόντο. μερικές φορές να μην το ακούσεις την πρώτη φορά και το ακούς τη δεύτερη. Οπότε... Για την κομμένη επανάληψη της που ότι δεν ξυπνάμε την πρώτη φορά, άρα Τι χρειάζεται η επανάληψη. Ναι, αλλά υπάρχει στο site pass, να ακούτε κάθε φορά οπότε θέλετε να ξυπνήσετε για λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ίντερνετ ή δεν έχουν υπολογιστή και δεν μπορούν να το αναξούσουν να να από εκεί. Δεν να τους έχουμε και όλους τους Αν τους